Στοίχη 24-28. Ο απολο έρχεται εις Κόρινθον. 24. Εν τω μεταξύ δε Ιουδαίος, ο οποίος ελέγεται ο Απολό και κατείγεται από την Αλεξάνδριαν, Ανίρ Εύγλωτος, ήλθεν εις Έφεσον ή το δε την γνώση και την ερμηνεία των γραφών. 25. Αυτός είχε κατηχηθεί περί της συμπεριφορά και του δρόμου τον οποίο πρέπει κανείς να ακολουθεί, διανευαρεστήσεις των Κύριων, και επειδή το ζηλωτής και το πνεύμα του ενεπνέεται... ...από θερμά και ενθουσιώδη συναισθήματα και διαθέσεις... ...ομίλη κατηδίαν και δίδασκε και δημοσία με σχετική ακρίβιαν... τα αφορός σας στον Κύριον Ιησούν Αληθείας... ...μολονότι γνώριζε μόνο το βάπτισμα και το κήρυγμα του Ιωάννου. 26. Και ούτως ήρθε να κηρύττει μετά φοβίας και θάρους εν τη συναγωγή. Όταν δεν τον ήκουσαν ο ακύλα και η πρίσκυλα. Τον επίραν με πάσα νοικιότητα πλησίων των και εξέθεσαν σε αυτόν ακριβέστερον τον δρόμων της αληθία και σωτηρία, τον οποίο ο Θεός απεκάλυψε. 27. Επειδή δε αυτό ήθελε από την Έφεσο να διαπεράσει την Αχαΐαν, τον προέτρεψαν και τον ενεθάρρυναν οι αδελφοί να πραγματοποιήσει το ταξίδιον τούτο και έγραψαν συστατική επιστολή προ του μαθητά για να τον δεχθούν με πάσα εμπιστοσύνη. Πράγματι δε αυτός, ήλθεν εις Κόρινθον και ωφέλησε πολλοί εκείνους οι οποίοι δια της χάρτος του Θεού είχαν πιστεύσει. 28. Διότι μεταδυνάμεως ανεσκεύαζε και απεστόμονε δημοσία τους Ιουδαίους, αποδεικνύονται των τον γραφόν και τη επαληθεύσεω των προφητιών ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας.